Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου και είμαστε εδώ στο στούντιο με το Μίμη Αδρουλάκη. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σε πολύχρονο. Σου έγραψε μια μαντινάδα, αλλά αυτά είναι για ιδεία χρήση, δεν είναι για να την πούμε στον αέρα. Να σε πολύχρονο, ό,τι επιθυμεί. Με γνώση να μα γεννήσει. Έπρεπε να έρθει η μαντινάδα στην Κουμπαλιά που έλα, με ρώτησε. Έλα. Γιατί δεν πήγα ή αν πήγα στην Εκκλησία. Λέμε στην Κρήτη, όταν τη δώνα προσκυνά τον Άγιο ζηλεύω. Γι' αυτό συχνά στην Εκκλησία να πάω όταν αποφεύγω. Ωραία. <laughs> <laughs> και το Χριστόπουλ, ο λόγο. Ναι. Αγιος Υιού... Δημήτριο, να ξέρετε, ήταν μαχητή. Και Ρα... ρακοκάζανα την παραμονή του Αγίου Δημητρίου σε πολλά μέρη στην Εκκλησία. Θα χθε δεν Σετία. και Αν μπει στο www.mimic.gr, μπορεί να δεις το ρακοκάζανό μου στο χωριό. Το κάνει ο μου τώρα για έναν αρχικό στοιχείο των ωραίων. Ναι. Γιατί ειδικά στο χωριό σου είναι γεμάτο Δημήτριδες Είναι Εσένα γιατί. γιατί σε βγάλαν Δημήτρη Α σου πω γιατί Ένας στενός μου συγγενής Πιο στενός δεν γίνεται Ιωάννης Αλεξάγης Ο οποίο αργότερα έγινε στρατηγός Γιαγιά μου είναι Αργυρία, Αλεξάκη, Για να ξέρεις Αδροφός ναι. ναι. Αυτός είναι ο πρώτος αξιωματικό, Αξιωματικός Δηλαδή τότε ήταν ανθιπολογαγός που μπήκε στη Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα κριτών που μπαίνει πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Και όταν φτάσαν στο Λευκό Πύρο, του φωνάζει ο Γιώργη ο Κολοκοτρόνη. Είναι γονό του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη. Ο Γιώργη ο Κολοκοτρόνη. Δεν στο έλεγα Μοριγιάννη ότι εμεί οι κριτικοί θα πούμε πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Εμεί οι κριτικοί λέει ο γονό του Κολοκοτρόνη. Γιατί αυτό είναι πρώτη φορά στο δώσω είδη. Αυτό κατέβηκε με το στρατηγό βάσρο σαν ελληνικό στρατό στην Κρήτη το 96, 97, 95, στην επανάσταση να τυχή εκεί επέμβαση του ελληνικού στρατού και κόλλησε. Εγώ έψαχα να βρω που, τι σχέση έχει με την Κρήτη, Έρωτας. Και έμενε στον Αλικιανό έξω από τα χανιά, ο Γιώργο κολοκοτρό. Και έτσι ήταν στο τάγμα, στο πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κρήτων αυτό για να καταλάβει. Το λέμε ανεξάρτητο, επειδή δεν είχε ενωθεί ακόμα η Κρήτη με την Ελλάδα και θα γίνουνταν αν δεν. Ναι. Ε, αυτός ο Γιώργος Κολογοτρόνης Έπεσε στη μάχη του Λαχανά Από τα χίλια άτομα του πρώτου ανεξάρτητου τάγματος Κριτών, Επέζησαν 60 μόνο άτομα Όλοι έπεσαν στη μάχη του Λαχανά Και στο ύψομα 1378 με τους Βούλγαρους στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο είναι ένα ύψομα όπου τη μια το έπαιρνε το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κριτών, την άλλη Βούλγαρη. Τη μια οι Έλληνε, την άλλη Βούλγαρη. Τη η... Στο τέλο εξαντλήθηκαν όλοι, πέθαναν, σκοτώθηκαν και από τι δύο πλευρέ όλοι και το 1378 ύψομα έμεινα κάλυπτο. Δηλαδή δεν μπορούσε να το διεκδικήσει κανεί πια. Είτε η αμοιβαία εξάντληση των αντιπάλων και τότε τέλειωσε και ο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ναι, και έτσι λοιπόν στο χωριό μου βγα... κάναμε και Άγιο Δημήτριο και βγήκαν όλοι οι δημήτριδες. Ναι. Ο οποίο ήταν πολιτικό, να ξέρει ο Άγιο Δημήτριο. Ήταν συγκλητικό στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και μετά διοικητή πολιτικό και στρατιωτικό τη Θεσσαλονίκη. <χω> ναι, Δεν ναι, ναι. ναι. είναι. Αλλά φέτο βγήκε πολύ άγριο. Έκανε ναι. πλημμύρε, κατεγύρωσε. Συνήθω ναι, ναι, είναι ναι. γλυκό Άγιο. Δηλαδή έχει η λιακάδα Φέτο είχε τι πλημμύρε. Και επειδή ακούω τώρα στι τηλεοράσει, βγαίνουν οι καθηγητέ που λένε εκείνο ότι πέσει, λένε κλιματική αλλαγή. Ο παππούς μου λοιπόν, τέτοιες μέσα που μαζεύομαι τις Ελίες στην Κρήτη, μύριζε και έλεγε «Ω, αναθεμάτου, πέμπτη σοροκάδα. σωροκάδα, πέμπτη μέρα νότιο-ανατολικό άνεμο, βράζει ο τόπος, θα καταστραφούμε, να μην έχουμε πολλά πράγματα έξω, θα έχουμε μεγάλες καταιγίδες». Και έλεγε «Λιακάδα φοβερή» και λέει «Μαζέψτε τα, φεύγουμε γρήγορα» τότε έβλεπε απίστευτες πλημμύρες δεν πάνε να ρέματα ούτε ό,τι και αν είχες γίνονταν στριφογύρες ο καιρός δεν ξέρεις που θα σε χτυπήσει δηλαδή έχει πολλά προσδόκητα αυτές η καταιγίδα αυτού του τύπου έτσι Να μείνουμε ναι. λίγο στην πολιτική όμως επικαιρότητα γιατί επικαιρότητα. με αφορμή τώρα το Κοίτα. ανεξάρτητο τάγμα των Κριτών ναι. που μα είπε, και τον αδερφό τη γιαγιάς ναι. της ε, Αργυρούς τον ε, τον Γιώργη Ιωάννης, Ιωάννης. Ε, θέλ... Για να, να μείνουμε σε εκείνη την εποχή και να μα πει για το Βενιζέλο και κάποιε αριστοτεχνικέ yeah. πολιτικέ κινήσει που να... έκανε το 12. Α πούμε ο Βενιζέλο, έτσι, μπορεί να ορίσει τα πάντα στην επιστήμη και τέχνη τη πολιτική μέσα από την εμπειρία του Βενιζέλου, ιδίω τη πρώτη περίοδου. Mm -hmm. Δηλαδή, για φανταστείτε μια και για την Κρήτη, για παράδειγμα. Το Μάρτιο του 12 γίνανε εκλογέ στην Κρήτη. Και στείλανε 66 βουλευτέ να πάνε στην Αθήνα ώστε, de facto, μονομερό να επιβάλλουν την Ένωση. Ο Βενιζέλος, ποιος είναι ο Βενιζέλος, ο αρχηγός της Επανάστασης του Θερήσου, ε? με ντουθέ και παζάρι που λέμε, απαγόρεσε την είσοδο των Κρητών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αγαναχτισμένοι το σύνταγμα, ντομάτες, πέτρες, προδότη και μέχρι και ένας καπετάνιος κρητικός του λέει, κρίμα μωρέ της που σου στέλνά. Του αρέσαν τα χόρτα, τα κριτικά σκουλή μπρο. Είναι ένα χόρτο κριτικό πολύ ωραίο, εκπληκτικό α πούμε. Δεν ξέρω πώ το λέτε εσεί στην πάνω Ελλάδα, αλλά. Λοιπόν, <σχιστή> <σχιστή> <σχιστή> κρίμα. Πρόκειται να δει. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρί. Σου λέει, αν τώρα επιβάλλω φάχτο την ένωση μονομερό τη Κρήτη με την Ελλάδα, γίνει πόλεμο με την δουλειά, τον χάσω. Θα είναι επανάληψη τη ταπεινωτική ήττα του 1897. Την 1η όμω Οκτωβρίου, πρόσεξε. Πόσου μήνε μετά. Την 1η Οκτωβρίου του 1912 Από το βήμα της Βουλή λέει Από αυτής τη στιγμής η Κρήτη ανήκει στην αδιάσπαστο ελληνική επικράτεια Διότι ενώθησαν τέσσερα χριστιανικά έθνη να μας απαλλάξουν από των τουρκικών ζυγών 26 του μηνός μπήκε ο Ελληνικό στρατός στη Θεσσαλονίκη Δηλαδή ο χρόνος είναι το παν στην πολιτική ε? Αυτό που λέει ο Λένιν στις 24 είναι πολύ νωρί στι 26 να αργά, άρα στι 25 να το εφάρμοσε στην πράξη ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Αχτινοσκοπεί λοιπόν ο Βενιζέλο το σχετισμό των δυνάμων, τη διάταξη των δυνάμων βλέπει τι πιθανέ συμμαχίε. Αυτό είναι το μεγάλο άρα μυστικό τη πολιτική. Εξήτω από το χρόνο. Τι συμμαχίε. Σκέψου τότε, μια και ε, ορισμένη ακροατέ είχαν απορίε για αυτό που πάει για του Ρώσου, του Κινέζου. και του Κινέζου έχετε δεχτεί πολλά email γι' αυτό. Ναι, ναι, πρόσεξε. Ο, εκείνη την περίοδο, Όπω έχω αποκαλύψει το βιβλίο μου ο κόκκινο καβουρά, θα τον δώσουμε σου ακροατέ μια και. Θα δώσουμε δώρα και μια Τώρα, τώρα. Ναι, Όποιο πάρει πρώτο τηλέφωνο, το 212-212-48-00. Ναι. Λοιπόν, στον κόκκινο καβουρά, στην έρευνα που έκανα, ανακαλύπτω ότι ο πράκτορα των μυστικών. ο αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών τη Αυστρο-Ουγγαρία, ο Ριντ, είναι πράκτορα των Ρώσων. Και έδινε στους Ρώσους όλα τα σχέδια της Αυστροουγγαρίας για τη Θεσσαλονίκη και, το Βαλ... και για τα Βαλκάνια. Την αναδιανομή ας πούμε, των γεών στα Βαλκάνια. Οι Ρώσοι ποτέ ήταν σύμμαχοί μας. Τα άδωσαν τα σχέδια αυτά στους Σέρβους. Πάντως στο Βενιζέλο δεν τα άδωσαν. Δηλαδή, έτσι ο Βενιζέλο έλεγε ότι ο Σημερινός δεν είχε αυταπάτες δηλαδή. Ο σημερινό φίλος μπορεί να είναι Ο σημερινό. Ε, ε, ε, Αντίπαλο μπορεί να είναι αυριανό φίλο, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Έβλεπε λοιπόν πολύ μακριά και σου λέει: Οι θέλουν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη, οι Σέρβοι θέλουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη, οι Αυστριακοί θέλουν να κάνουν διεθνέ προτεκτορά του τη Θεσσαλονίκη. Λέει λοιπόν στο βασιλιά: Πέφσατε πάρα αυτά στη Θεσσαλονίκη, σε διατάσσο να καταλάβει στη Θεσσαλονίκη. Που mm -hmm. η γυναίκα του βασιλιά ήταν πράκτορας ε, των Γερμανών, του Κάιζερ ήταν αδερφή, έτσι δεν είναι. Και η γκόμενά του, του είχαν έρ η Αυστρογγαρία και η Γερμανία, ο Κάιζερ, με? σου λέει αυτό είναι αλήθεια. Δεν φτάνει η γυναίκα, το πρέπει να τον δέσουμε και με μια ερωμένη Και βρήκανε μια κοκκότα μεγάλη. Το την έχουμε πάωλα. δει στην ιστορία αυτό πολλέ φορέ. Ναι, είναι πολύ, ναι. Πάολα λοιπόν. Και τον δέσανε λοιπόν από παντού. Έτσι δεν είναι. Παρόλα... Βλέπει <σχ> με το σήμερα, με το παρόν, διαφορέ, ίσω και ομοιότητε. Μεγάλε με, ομοιότητε. Μεγάλε ομοιότητε. Μεγάλε με, ομοιότητε. Ο χρόνο είναι το πάνω που λέμε. Ε, οι συμμαχίε. Ε, αυτό που λέμε πώ κάνει α πούμε το χρέο. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλο τι είπε. Τι το κριτικό δεν είναι χωριστόν ζήτημα. Ε? Εντάσσεται στο ευρύτερο ανατολικό ζήτημα. Στο ευρύ... Αυτό σημαίνει και με το χρέο που έχουμε σήμερα. τέχνη. Προβλη... Είναι ένα μάγο τη τέχνης των συνδυασμών. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Και επειδή, α το πούμε έτσι, βέβαια σημαίνει είναι και η ποδοσφαιρική ημέρα και εσύ πολύ βαριά. Ναι. Αυτό μπορώ να το πω και ποδοσφαιρικά. Ε. Θα... Δηλαδή... Ναι, για πες, για πες. δηλαδή για παράδειγμα επειδή παίζει σήμερα ο Ολυμπιακό μπορεί να το δει αυτό και ποδοσφαιρικά. Εσύ έχει πάντα μεγάλη αγάπη με του παίχτε, ναι, όχι μόνο σπάγω. του Ολυμπιακού ναι. και του Πανεπιστημίου. Αυτός που ήταν ευληματικοί. Τώρα βλέπει ανακυκλώνουν διαρκώ. Οι παίχτε δεν προλαβαίνει να πει ποιο είναι του Ολυμπιακού, ποιο είναι, ξέρω εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. τη Γιουβέντου, ποιο είναι. Αλλάζουν διαρκώ. Δεν υπάρχουν σημαίε, παίχτε σημαίε, είναι δύσκολο σήμερα. Α πάρουμε τον αντίπαλο, τον μεγάλο, που λέγεται μήμη δομάζου, α πούμε, έτσι Γιατί τον λέγανε στρατηγό. Αυτό είναι και στην πολιτική. Όταν διαδραματίζεται μια φάση, ο δομάζο έβλεπε την επόμενη. Ε την επόμενη φάση. Αυτό είναι το μυστικό τη στρατηγική. The next stage που λέτε mm -hmm. σε η Εγγλέζη. Η επόμενη φάση να έχει στο μυαλό σου πάντα. Και ο Γιώργο Σιδέρη, που ήταν η άλλη εμβληματική μορφή του Ολυμπιακού, α πούμε, η σημαία του Ολυμπιακού, Γιώργος Σιδέρη, μου λέει: Μύμη, όταν είχα στην πλάτη μου πίσω το δωμάζω αυτόματα συνδυαζόμασταν, έτσι. Δηλαδή έτρεχα στο κενό χώρο και ήξερα ότι θα μου έρθει μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μου ε! Κάποτε λοιπόν, όταν νέο, γιορτάζανε τρει μύμηδε. Μεγά ο Μίμης Δομάζος, ο Μίμης Παπαγιωάννου και ο Μίμης Στεφανάκο. Ο Μίμης Στεφανάκο ήταν πολύ ένας ωραίος άντρας, ας πούμε, ε, μια εκπληκτική φυσιογνωμία. Αυτός είναι, έχει χαμηλό προφίλ, δεν φαίνεται πια, δεν ξέρω ποια είναι η υγεία του ή η κατασταση του, ας πούμε, και λοιπά. Οι δύο άλλοι είναι κοτσονάτοι, εντάξει. Παίζουν και τώρα μπάλα ο Μίμης Παπαϊωάννου. <coughs> τώρα βλέπεις έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι παίχτε με μεγάλη ταχύτητα αλλάζουν, πολύ, ούτε, δεν προλαβαίνει, α πούμε. Και έτσι δεν, δεν νιώθει αυτό το συνέστημα πριν τα μεγάλα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθυμαϊκού που νιώθαμε τότε. Εγώ έμενα παλιά, ξέρει πού, πού, στα Καμίνια, εκεί που πνιγίκανε χθε. Ναι. Παλιά κοκκινιά, απόλυτα, όταν έμεινε τα πρώτα χρόνια. Αλλά μετά συνέβη κάτι και έπρεπε να πάω στου αμπελόκηπου. Και δούλευα γκαρσόνη στα Κανάρια. Δηλαδή πριν ξεκινήσει, είναι Λεοφόρο Αλεξάνδρα Τέρμα, ήταν αστιατόριο παλιό. Κάθε μεσημέρι λοιπόν πριν το τέρμπι μαζευόταν όλοι οι παναθανικοί εκεί πέρα. Έπρεπε να έλεγε τη διαφορά ατμόσφαιρας στου Ολυμπιακού και στου Παναθηναϊκούς τότε. Δηλαδή λίγο πριν τον τέρμπι, στον Ολυμπιακό ήταν πιο ταξικά τα πράγματα τότε. Ε, όχι τώρα έχουν αλλάξει πολύ. Ε, δηλαδή έβλεπε στα μηχανουργία, οι εργάτε, ήταν ο βιομηχανικό πειρά, η φτωχολογιά. Ναι. Στον Παναθηναϊκό ήταν οι δημόσιοι πάλι, ήταν πιο ντυμένοι καλά, ήταν πιο ευπρεπεί, ξέραν να μιλάνε καλύτερα. <laughs> ναι, τώρα δεν μπορώ να ισχυριστώ το, το ίδιο. Και επειδή βλέπω κάποιο εδώ ακροατή μα στέλνει κάτι. Χθε έπαιζε Μπαρτσελώνα, ρεάλ. Και μου λέει ποιο είναι ανώτερο, ο Μέση ή ο Ρονάλντο. Ναι. Έτσι πάνε τα στοιχήματα τώρα. Θα σα ένα άλλο παράδειγμα που θα μα βοηθήσει και στα πολιτικά, πώ αξιολογούμε τα πράγματα. Ποιο είναι πιο μεγάλο παίκτη. Ή ποιοι είναι οι, μεγάλες, οι μεγάλοι παίκτε σήμερα. Βγάζουν στατιστικά και λένε, ο Ρονάλδο βάζει σε κάθε παιχνίδι 1,5 ναι. γκολ, ξέρω εγώ. 1,20, ξέρω εγώ. Μάλιστα, ρε φίλε, αλλά ό, όταν βλέπει τι επιδόσει ενό παίχτη, θα κοιτάζει και όλα τα άλλα. Είναι πολυπαραγωντικό το ποδόσφαιρο. Πόσε πάσε παίρνει, πόσα πέναλτι χτυπάει. Δηλαδή, χτε ο Ρονάλντο χτύπησε το πέναλτι άμεσα, του το δώσανε. Ε, ναι. Για να φτιάξουν ρεκόρ, α πούμε. Πόσα λεφτά έχει πίσω του. Σωστό. Δηλαδή, όταν, ο Ρονάλντο όταν έπαιζε, ο ίδιο παίχτη τώρα βάζει 1,30 γκολ σε κάθε παιχνίδι περίπου. Ε, όταν έπαιζε στην Αγγλία βάζει 0,70. Γιατί. Ήταν πιο λίγα τα λεφτά. Δηλαδή δεν είχε όλου του μεγάλου παίκτη του κόσμου που είχε ρεάζολ, δεν του είχε με καταλαβαίνει. Είναι δηλαδή. Πήρω όλου αυτού του παίκτη, υπάρχει μια παραγωγή. Ναι, ναι, ακριβώ. Πίσω απώ κάνει εδώ την εκπομπή του χαριτάτου, ξέρω εγώ, που είχε <laughs> βεντέτε σαν εσένα πίσω. Όπω, <laughs> μεγάλε κουβέντζε. <laughs> ναι. Ξέρετε, θέλω να γυρίσουμε λίγο. Όχι, μάλλον όχι, να, να ολοκληρώσουμε πριν το διεθμιστικό για το σημερινό τέρκι ολυμπιακού Πανεφθανεκού. Θα σε ρωτήσω. Ξέρω ναι. ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα είναι γιορτή σου, ναι. έχει και πολλέ υποχρεώσει, θα πά στο παιχνίδι σε συνέβη... εννοείται. Ε, όχι, εννοείται. Παλιά δεν έχω χάσει κανένα <laughs> ντέρμπι. Μόνο ήταν είναι φυλακή δεν πήγα σε ντέρμπι. Δεν έχω χάσει κανένα παιχνίδι ντέρμπι. Είτε έπαιζε στη λεωφόρο είτε έπαιζε στο Καρεσκάκι Όμω το 2004 με σε μια αίσθηση πένθους για την Ελλάδα, για τα επερχόμενα. Λόγω Ολυμπιακών ώρες... Αγώνων, λόγω αυτών των διονυσιακών που Όταν έλαβα όλη τότε... αυτή τη μέθη, την ναι, ναι. εφορία τη Ελλάδα, αυτό που λέμε συνήθω μεθισμένο καράβι, mm -hmm. πούμε, μέσα μου και ένα αίσθημα μια μεγάλη καταστροφή. Σχεδόν μια κατάθλιψη, α πούμε. Θυμάμαι Παθολογική. τότε ότι ήμασταν τότε σε άλλο ραδιόφωνο και έλεγε ότι δεν πήγε ναι. εσκεμμένα στην ολυμιακό έναρξη των Ολυμπιακών. Και έβγαλε εδώ το βαμπύργια Κανίβανη. Ναι. Εκείνε τι μέρε. Έτσι, προκλητικά. Και την είχα βιώσει, αυτή τη θλίψη σου. Ναι, και φτιάξε να ίσως... από τα πράγματα. Το... Όταν ο κόσμο έχει προβλήματα, είναι ντροπή να λέω αυτό που θα σου πω τώρα. Είμαι από του πιο δυστυχισμένου Έλληνε. Γιατί το είδα στη φαντασία μου όλο το έργο πριν 11 χρόνια και μετά το έζησα και στην πραγματικότητα, δηλαδή το έργο δύο φορές και δεν σου κρύβω ότι το πρώτο είναι πιο επόδεινο ακόμα γιατί δεν είχες συνομιλητές τότε, σου λέγανε εντάξει μάδα δεν υπήρχε συνομιλητής έτσι λοιπόν, γι' αυτό κυρίως το λόγο σταμάτησα να πηγαίνω στα ντερμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πως θα επανέλθω έγραψα τώρα ένα βιβλίο που θα βγει σε 10 η Allegra σω είναι μια απόπειρα για να ξανακερδίσουμε το κέφι, που έχει ρουφ... το... κέφι για ζωή που έχει ρουφήξει η κρίση. Ε? Έκανα μια αυτή την απόπειρα. Έχω λοιπόν 10 χρόνια να πάω στο γήπεδο. Δρέπα μου το λέω, στενοχωριέμαι που το λέω, διότι οι άνθρωποι μπορεί να τον θεωρούν ότι είναι και ελιτισμό. Ύστερα επίση συνέβη και κάτι ακόμα χειρότερο. Επέστρεψα στην πολιτική και ο κόσμο παραξήγησε, σου λέει, πάει στο γήπεδο για να μαζέψει ψήφου και έτσι δεν ξαναπήγα. Ναι να παρακολουθώ τα πράγματα. Μικρή, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μια ανοτελία, διότι έχουμε ήδη του τρει νικητέ για το βιβλίο σου, ε, ο Κόκκινο Κάβουρας Αμέσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζουμε, διότι θέλω να μιλήσουμε για τι συμμαχίε, θέλω να μιλήσουμε για τι σχέσει μα με του γύρω μα. Ε, να σου πω, επειδή πιο ακροατέ είπαν για του Ρώσου και του Κινέζου. Ακριβώ, αυτού του μακρύνου εννοώ. Έχω πει, εγώ εδώ, ότι το 10, ε, δυστυχώ, δεν μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτική λύση. Του Ρώσου και του Κινέζου. Με του Ρώσου και του Κινέζου πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει, να επιδιώκουμε στο μάξιμο αυτά που μπορούμε να πάρουμε ή να του δώσουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τα όρια. Mm -hmm. Θα σα δώσω λοιπόν δύο παραδείγματα. Ένα για του Ρώσου, που είναι πολύ γνωστό. Να ρωτήσετε το Κουκουέ που μιλάει αναλυτικά, με το Δημήτρη Δημήτρητο Χριστόφια, ο οποίο ήταν πρόεδρο τη Κύπρου, γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Κύπρου, του Ακέλ, ο οποίο πήγε προ και τι είναι τώρα ο Δημήτρη ένα παιδί που άκουγε τη λέξη Ρωσία και ακλείγε. Συγκίνησε η πανάσταση, η μύθι μεγάλη, παντρεύτηκε από εκεί, μίλαγε τέλεια τα ρώσικα. Αυτό που θα λέγαμε με την καλή έννοια ένα άνθρωπο των Ρώσων. Ρώσος ας πούμε με την καλή έννοια έτσι. Όχι. Λοιπόν του προσκίνησε για λίγα δισεκατομμύρια που θα βάζει να σώσουν τις Κυπριακές τράπεζε ναι. και αρνήθηκαν. τις Κυπριακές τράπεζε που είναι και δικέ του στο κάτω-κάτω. Ε. Και με πολλέ ρωσικέ καταθέσει. Μα ακριβώ, γιατί οι σε μεγάλο βαθμό δικέ. Θα σα πω τώρα κάτι τραγικό με τους Κινέζους. Θα έχετε δει στις τηλεοράσεις, που έρχονται εδώ και λένε μεγάλα λόγια οι πολιτικοί, τους λένε ξεπάγκαλοι τέτοια, η Υπουργή Ανάπτυξης, ο Σαμαράς ας πούμε, άμα φάει κάθε Κινέζος ένα κουταλάκι λάδι, πουλήσαμε όλο το λάδι της Ελλάδα. έτσι δεν λέμε. Ναι. <coughs> τους περιφέραν τους υπουργού, τους γραφειοκράτες, τους αρ' των εταιριών στην Κρήτη, παντού, εδώ, με το... Μεγάλες κουβέντε δεν έχει αυξηθεί καθόλου εξαγωγή λαδιού στην Κύπρο, στην, στην Κύλα. Και ακόμα χειρότερα, ακούστε τώρα, σε λίγο οι Κινέζοι θα εξάγουν λάδι στην Ελλάδα. Γράψτε που σας το λέω. Γράψτε το που σας το λέω. Να θα μας το εξηγήσει λίγο αυτό. Θα το εξηγήσω. Το λέω στου κριτικού. Πού πουλάτε η κριτική το λάδι. Εντάξει, βγάζουμε έτσι ποιοτικά λάδια, α πούμε, Πού πουλάτε η κριτική το λάδι. Εντάξει, βγάζουμε έτσι ποιοτικά λάδια, ας πούμε, που λέει αγριλός, λέει πάνω κριτσά, λέμε εκεί. Ξέρω από κορών, μιλοποτάμου, δηλαδή λάδι, ωραία λάδια, Έτσι, πεζόν, λάδι, ναι, λάδι ναι. πολύ ωραία. Πού το πουλάτε το λάδι, το, Χήμα στην Ιταλία. Έτσι είναι. Σε ποια εταιρεία. Μετάνκερ έρχονται και τα παίρνουν. Ξέ, ναι, ξέρει πώ λέγεται αυτή η εταιρεία, Κορ. Σάλοβ. Μάλιστα. Σάλοβ. Ποιο την πήρε αυτή την εταιρεία τώρα, Κινέζο. Κινέζο. Μάλιστα. Την πήρε λοιπόν ο Κινέζο, αγόρασε και μια εταιρεία brand name για τρόφιμα. Εδώ σαλιαρίζανε οι υπουργοί ανάγολα αυτό το. Το πράγμα το πλά το ατέλειω, τα κανάλια, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, τα κόμματα, ανακοινώσει, ψεφτιέ, να πούμε, αέρα πατέρα, να πούμε. Και οι κοινέζοι που είναι πρακτικοί άνθρωποι εμπορεί σκληροί, του δίνει το χέρι σου, πρέπει να αγωγή σου δίνει. Βεβαίω, όχι είναι άνθρωποι είναι εμπόροι Είναι σπουδέ. Μπαμ, μπαμ, δεν μπαμπάμε, δουλειέ, κάνε δουλειέ, δεν ασχολούνται με ιδεολογίε και αναλακτικέ λύσει και έναν δίνουν των αγορών. Δεν ασχολούν με δύο πράγματα. Ούτε καν το μυαλό της δεν πάει σε αυτά που εσεί νομίζετε ω αναλλακτική λύση, ως κουλτούρα αναλλακτικών λύσεων. Σου λέει ρε θα κάνουμε καμία δουλειά Πήγανε λοιπόν και πήραν την εταιρεία που μαζεύει τα λάδια από την Ελλάδα Από την Ισπανία, από την Ιταλία, από παντού Από το Μαρόκο, τη Σάλοβ, αυτή την εταιρεία α πούμε Και θα εξάγουνε σε όλο τον κόσμο brand name λάδι Που μπορεί να έχει πάνω και τη Μεσόγειο, να έχει την Κρήτη Μπορεί να έχει τη Σαρδινία, να έχει ξέρω εγώ τη Σικελία, δεν ξέρω τι ε? <κυρίζει> <κυρίζει> Γιατί δεν μπόρεσαμε να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά Ας π Πάρτε την ένα στον πεζόν. Πόσο θέλετε εσεί. Πάρτε 50-50. Να κάνουμε από εδώ την εξαγωγική δουλειά. Ναι. Αέρα, πατέρα, λέτε του κουβέντε. Λέω λοιπόν εγώ σε ένα που τον ήξερα από παλιά, από την αριστερά. Που ξέρει και ήταν και στην περισβεία. Ή, ξέρει ελληνικά. Ελληνομανή. Φανατικό. Δεν ξέρει και ελληνικά. Ρε, σε του να μα δουλεύετε. Κάνετε έτσι, πηγαίνετε στην Κρήτη, πηγαίνετε στη Μυτιλίνη. Πηγαίνετε εδώ εκεί, δίθεν το λάδι κλπ. Και, και τώρα την πατήσαμε. Ε, και εμεί... μου λέει. Ρεσί, ε, δεν έχετε παραγωγική κουλτούρα. Είτε είστε αριστερά, είτε είστε δεξιά, είτε είστε συνδικάτα, είστε επιχειρηματίε, είτε είστε τράπεζε. Δεν έχετε το μυαλό σα στην παραγωγή. Είστε αλλού, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί κανεί να κάνει δουλειέ μαζί σα. Λέτε λόγια από εδώ, Υπουργείο Ανάπτυξη, αυτό το τσίρκο, τι το θέλουν το Υπουργείο Ανάπτυξη. Δεν είναι κανένα να κάνουμε. Σου λέει, δεν είστε κανεί για καμία δουλειά. Αυτή είναι μια αρρώστια μεγάλη, το καταλαβαίνετε. Και σου λέει, πήραμε την εταιρεία του Ιταλού ή θα τα μαζέψουμε όλα τα λάδια της με κουβέντες αέρα, φατέρα, κάθε που λάδι να φάει ο Κινέζος Ο Κινέζος δεν τρώει που λάδι. Θα μείνουμε δηλαδή εμεί με το κοντάρι να χτυπάμε τι ελιές Βεβαίως. να πέσουν κάτω και θα τι δίνουμε στο Στην Ιταλία και θα εξάγουμε λοιπόν. σε λίγο στα σούπερ μάρκετ τη Ελλάδα θα πουλάνε Κινέζικο λάδι. Κινέζικων συμφερόντων. κι εγώ γιατί δηλαδή θα μου πει εσύ τι κάνει. Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου, έχω την αίσθηση. Ο Γιάννη στο δημοσιογράφος, πως θα γίνω πόλεγα, πιο παραγωγική. Αφού εγώ αντί να. Τέλο πάντων, αφού, πήρα λάθος εγώ, αφού αντί να γίνω. που ήταν ο πατέρα μου ζαγκάρη. ο καλύτερο είχα όνειρο να βγάζω. να εξάγω γόβες όλη την Ευρώπη. <σο> να κάνω. γιατί μελετούσα το γυναικείο πόδι. την κλίση, τι τάσει. πως να μην κουράζεις να παθαίνετε. Ναι. σπονδυλαθρίτιδες και να οι μέσα και να φτιάξω γόβα υψηλής ναι, ποιότητας αλλά... να σαρώσω όλη την Ευρώπη. Το έλεξα και εγώ στην ιδεολογία, στα βιβλία, επιστήμη, στα κουμμουνιστικά. Και ε? ποια, ε? ποια επιστήμη σε έκανε να μελετήσεις το παπούτσι. Εγώ ως ο πατέρας μου, τσαγγαρική και Πατέ... μηχανικός. Τσαγγαρής και μηχανικός και μαθηματικός. Μα... Τα μαθηματικά Μελετούσα σε βγάλα... το γυναικείο, πώς μαθηματικά. <laughs> <laughs> Πάμε. Την κατανομή των τάσεων. Εμεί σαν δουλεκέ, κύριε και κύριοι, κάθε κυριαρχία, 10-10 το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Α99, συζητάμε για την παραγωγή διαδικασία και θα σε ρωτήσω ευθείο. Εγώ αν δημοσιογράφο. Ναι. Όχι όλε παραγωγό. Πώ μπορώ να γίνω πιο παραγωγική. Και γιατί κάνει ένα μου δεν συζητά για Μα... την παραγωγή διαδικασία. Και αλλά στην Πουλή να δει. Ξανακανα... Γιατί κανένα πολιτικό δεν συζητά ε, γι' αυτό. Ε, γιατί είναι αποσπασμένο από, από αυτό το ζήτημα όλοι. Συζητάμε για τι εκατό δώσει, για τον έφερα, για το αλλαγή. Πόσε μήνε. Εγώ ακούω τη δημόσια υπαίδοση, οι πάλι δεν έχουν πάει μεγάλη ζημιά. Αλλά πει δάκουγα τον Νίκο, τον παπάκουα που τον αγαπώ πολύ γιατί είναι και γιο του στέλιο αλλά είναι και άξιο παιδί πολύ. Τον άκουγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βγει και να πει ρε, εσεί δεν κάνετε παραγωγική τεχνολογική βάση στη χώρα. Εμεί αναλαμβάνουμε την, διευρύνουμε την παραγωγική βάση. Και πάνω εκεί θα ξαναχτίσουμε το κοινωνικό κράτο. Μια παραγωγική συμμαχία να το προτείνει αυτό. Δηλαδή ποιο είναι το μυστικό εδώ. Δεν είναι μόνο να εκφράζει τον απελπισμένο, τον ευριασμένο, τον αγαναχτισμένο. Πρέπει να συνδέσει τα πρώτα βαγόνια με τα τελευταία στον κόσμο τη εργασία. Δηλαδή το δημόσιο υπάλληλο με τον εργάτη του ιδιωτικού τομέα. Τον εργάτη του ιδιωτικού τομέα ή τον άνθρωπο τη γνώση με τον αυτοδημούργητο επιχειρηματία που ξεκινά με το μηδέν και φτιάχνει κάτι. Ε? Mm -hmm. Ή με το στέλεχο τη παραγωγή να εκφράζει νέα στρώματα. Δεν μπορεί να στήσει μια κατάσταση μόνο με το διαμαρτυρόμενο, τον απογοητευμένο δημόσιο υπάλληλο ή τον συνδικαλιστή. Με κατάλαβε. Το ίδιο και οι δημοσιογράφοι. Το πρωί ποιο μα ακούει τώρα. Οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι που υποφέρουν, η συντάξει, ο Νατάλο και λοιπά. Αυτό όμω δεν είναι στην παραγωγική διαδικασία. Δεν θα ξεκινήσει τώρα στα 65 του ή στην ηλικία τη δικιά μου, αυτό που δεν έκανα εγώ όταν ήμουν στα ντουζένια μου, να πούμε, που λέω τώρα εσύ, νομίζω το λέω αστία, το αυτό που λέω. <laughs> ότι <laughs> αν δεν ήταν οι περιστάσει, δηλαδή ότι στο ξεμίτισμά μα έπεσε η χούντα, αυτό άλλαξε όλου του προσανατολισμού. Εγώ θα ήμουν ένα άλλο άνθρωπο. Ή θα είχα θα στα μαθηματικά, κάτι άλλο τέλο πάντων, ή. Θα καγίνει παραγωγικό. Πολιμάτα μου, δεν πρέπει να σε κάνουν τζαγκάρι να πούμε και δεν σε κάνω τζαγκάρι και την πάτησα. Και πραγματικά, το όνειρο μου ήταν να κάνω γόβα που βλέπω τώρα αυτά που βγάζουν, οι μεγάλη ήκοι κλπ. Εγώ έχω μελετή στο γυναί, το γυναικείο σώμα. Από την άποψη και γελά. Τη κατανοή των δάσεων για να μην σε χτυπάει στη μέση. Φάνει ολόκληρη μελέτη μηχανικού. Ή ο πατέρα μου έκανε το καλύτερο τα καλύτερα στη τα καλύτερα υποδίμα. Περπατά ο βοσκό 40 χιλιόμετρα την ημέρα, για να μην σε κόψει το παπούτσι, θα έχει μεγάλη μελέτη. Πώ για άλλο το έκανε και μελετούσα το καλό. να δω αυτό που έκανε αυτό εμπειρικά να το μαθηματικοποιήσω. Το, το πέτυχα αυτό. Και έπρεπε να κάνω τα καλύτερα για ορειβάτε παπούτσια σε όλο τον κόσμο. Και τι που κατάντησα τώρα. Έτσι να σε φλερτάρω 10 χρόνια στο ραδιόφωνο, να πούμε. <χω> <χω> <χω> <χω> και <χω> κανένα δε, αποτέλεσμα. Δε, δεν δηλαδή, μας θέλω λά, να πω δεν υπάρχει παραγωγικό ναι. λόγο. Τώρα πάρε του καθηγητέ. Στη, <χω> στη βουλή. Αυτό ακριβώ <χω> δανειζόμασταν υπερβολικά mm -hmm. και είχαμε μια μεγάλη κατανάλωση. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι το σχήμα. Και είναι σωστό. Είχαμε μια τεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά που είχε μια στενή παραγωγική βάση και μια ανταγωνιστική που πρέπει να τη διευρύνουμε. Αυτό δεν είναι το στίχημα mm -hmm. του εθνικού. Σου λέει λοιπόν τώρα η καθιερωμένη πολιτική και κουλτούρα, η Τρόικα, ξέρω εγώ, οι καθηγητέ, ο Στουρνάρας, ο Χαρδούβελής, ε, το ΙΟΒΕ. Μειώνουμε τη ζήτηση την εσωτερική. Ε, και θα εξαναγκάσω με τα πράγματα να στραφούν στι εξαγωγέ να διευρύνουμε την εξαγωγική βάση τη χώρα και τη εξωστρέφεια. Δηλαδή, μειώνω την εσωτερική ζήτηση για να αυξήσω την εξωτερική. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αυτόματα, αδερφέ. Δηλαδή, θα πεινάσω τον ελληνικό λόγο, θα καταστρέψω τη μισή Ελλάδα για να αυξήσω τι εξαγω... εξαγωγέ. Το έκανα και τι εξαγωγέ αυξηθήκαν, τίποτα. Αυξήθηκε η εξωστρέφεια τη οικονομία που λένε, ξέρω εγώ. Οι διάφοροι αναλυτέ, οι τρίχε. Απλώ, χαμήλωσαν ανεμιστή μπορούσε λίγο σε παραδοσιακά προϊόντα δεκάτη κατηγορίας να αυξήσω λίγο τι εξαγωγέ, προσωρινά, ε, αλλά δεν διεύρυνε την εξαγωγική παραγωγική βάση τη χώρα, ούτε στο ελάχιστο. Καμία εξαγωγική επιχείρηση, ουσιαστικά, δεν δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια. Διότι, φαντάσου, τώρα να στο πω απλά, να μην λέμε θεωρίε, που ε? λένε οι οικονομολόγοι τη κυβέρνηση, α πούμε, που κάνουν του εξυγχρονιστέ, μεταρρυθμιστέ, ε για να έρθω στη σημεία να πληρώσω τα δάνειά μου και να κοιτάξω να εξάγω κιόλα. Πρέπει να έχω μια εσωτερική ζήτηση, ναι ή όχι. Έτσι. Δηλαδή αν δεν πουλώ στο διπλανό ξενοδοχείο που είναι πεντάστερο. Αναπόφευκτα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Το πεντάστερο δίπλα μου φέρνει Ολλανδικό τυρί. Αν δεν μπορέσω εγώ να πουλήσω στο διπλανό, πώ θα πάω μετά να πουλήσω στην Ολλανδία ή ξέρω εγώ στην Γερμανία. Σε ποιο, ποιο σούπερ μάρκετ θα με πάρει εμένα. Ή στο λάδι. Μου βγάζουμε λίμπε, βγάζουμε λάδι και κουαρικερόν λέω εγώ του μου να πούμε. Βγάζει κρύτε 150 λάδια, 150 χωριά, 150 λάδια υψηλή ποιότητα με ωραία μπουκαλάκια, τα έχουν φτιάξει, έχουν πάρει του κόσμου τα δάνεια α πούμε και έχουν κάνει φοβέρα. Υπάρχει τρόπο να βάλει κριτικό τυρί, κριτικό λάδι ή με τηλινιό να τροφοδοτεί έστω και ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία όλο το χρόνο. Μα δεν φτάνει, η μέλη, αφού δεν έχει τρέτη παραγωγή να στηρίξει. Τι κουβεδιάζει τώρα εδώ πέρα, λέω τώρα στα παραδοσιακά προϊόντα, φαντάζ Ούτε είναι και το ανάποδο το σωστό που λένε ορισμένοι τώρα Α, αυξάνω τη ζήτηση με δανεικά και επομένω αμέσω θα έχω ανάπτυξη. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Είναι ο συνδυασμό εσωτερική και εξωτερική ζήτηση που θα φέρει μια νέα ανάπτυξη. Μια... Δηλαδή θέλω να πω δεν υπάρχει διάλογο πάνω επί του πραγματικού. Θα μου πει και αυτοί που ξέρουν, η Ελλάδα δεν έχει επιχειρηματίε, δε δεν έχει στελέχη παραγωγή μηχανικού, ανθρώπου τη γνώση. Και θεσμικό χρήμα έχει. Αυτοί ασχολούνται οι άνθρωποι με τα βάσανα τα δικά του. Δεν μπορούν να αθρώσουν γενικό λόγο Δηλαδή δεν υπάρχει α το πούμε τάξη Πες λοιπόν τι εγώ ρε, Αυτό που δεν κάνετε εσείς θα την κάνω εγώ την παραγωγική βάση Δεν θα μοιράζω λεφτά που δεν έχω Εγώ θα δημιουργήσω νέο κοινωνικό πλούτο Αυτό είναι το στίχημα για μια αριστερά Αν δεν απαντήσει αυτό το ερώτημα Θα είναι παροδική και θα μαζεύουν του συνδικαλιστέ των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν δίκιο οι άνθρωποι που υποφέρουν. Ε? Αλλά η Ελλάδα δεν θα κάνει τε βήμα παραπάνω. Σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη, για την οικονομία, για την επιχειρηματικότητα είναι οι τράπεζε. Οι τράπεζε, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι Μα, ανακοινώνονται ναι. τα Κύριε, τεστ κοπόσεω. Οι τράπεζε, θα σα πω για να καταλάβετε. Για ένα μεγάλο διάστημα, ναι. οι τράπεζε, όλε οι ευρωπαϊκέ, θα συνεχίσουν να είναι ζόμπι. Για ένα μεγάλο διάστημα ακόμα. Γιατί, γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί, το... γιατί, το... γιατί, στη φούσκα τη προηγούμενη δεκαετία, α πούμε πριν την κρίση. Ε, τα τραπεζικά assets δηλαδή το, ο συνολικός όγκος των κεφαλαίων που έχουν τράπεζες, δάνεια τέτοια κλπ. είναι τετραπλάσιο του ΑΕΠ της, Ευρωπα... της Ευρωζώνης τετραπλάσιος μειώσανε, κάνανε απομόχλευση αυτό που λέμε 3, 3 εκατομμύρια αλλά είναι ακόμα, έχει απίσω πολλή δουλειά η κατάσταση. Λοιπόν, εάν μεν τα stress test για την Ευρώπη για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πολύ καλά κανείς θα τα πιστέψει αν είναι πολύ κακά θα μπούσουν πανικό. Θα βρει τον τρόπο ντράκι και θα το μαγειρέψει μάλιστα, να παρουσιάσει ενδιάμεση κατάσταση. Αλλά για τι ελληνικέ τράπεζε, οι οποίε δεν μπήκαν στη μεγάλη φούσκα, να το πούμε. Δεν κάνανε α πούμε εξωτικά προϊόντα, όχι, δεν μπήκαν. Οι ελληνικέ τράπεζε κυρίω έχουν το κούρεμα που τα αυτό και την ύφεση. Αυτό είναι η οικονομική καταστροφή. Θα περάσουμε ένα γολγοθά, όποια για είναι κυβέρνηση το Μάρτιο, ένα μεγάλο γολγοθά για να διευθετηθούν τα κόκκινα δάνια. Φανταστείτε ότι σε μια χώρα που έχει 110 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια ουσιαστικά. Μεγάλα πόσα. Άλλο τι λέμε. Ε? Έχουμε ΕΠ 260 πόσο έχουμε. Ε? Και έχουμε και Πώς. χρωστάμε 360-370 δισεκατομμύρια. 100%. Αυτό είναι ένα... <χε> πρέπει... <χε> δηλαδή γιατί σου λέω λοιπόν αφού οι τράπεζες το επόμενο διάστημα δεν μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή δυναμικά τα παραγωγικά σχέδια, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους εναλλακτικού. Είπα λοιπόν και πρόσθεσα, αυτό το δέχονται και οι αγορές γι' αυτό σας είπα την προηγουμένη φορά μη λες Αλέξη ότι οι αγορές θα είναι εναντίον σου, τις έχει στην πλάτη σου υπέρ σου αυτή τη στιγμή, γιατί? Αυτό είναι το παράδοξο της στιγμή. Οι αγορές μπορούν να στηρίξουν μια εναλλακτική πολιτική, γιατί? Τι είπα πρώτη λύση, ότι εκδίδει Ομόλογα αναπτυξιακά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Γεντρική Τράπεζα. Είτε πρωτογενό είτε δευτερογενό. Ένα τρισεκατομμύριο. Ένα τρισεκατομμύριο κόβει χαρτί για επένδυση με βάση παραγωγικά σχέδια. Ε, το λέει ο Τσίπρα αυτό. Θα έχει μαζί του όλε τι αγορέ. Αυτό θέλουν οι αγορέ σήμερα. Πιέζουν την Ευρωζώνη. Λένε στον Τράγη τι κάνει, δεκιμάσει όρθιο. Δεν φτάνει το να... η αγορά ενυπόθηκων ομολόγων κλπ. Δεν φτάνει. Προχ έχει τι αγορέ υπέρ σου. Σε ποιο? Στη διευθέτηση του χρέου. Δηλαδή, στο πώ θα διαπραγματευτεί το χρέο. Πρέπει να είσαι στην πλάτη σου. Αυτό είναι το παράδοξο τη στιγμή. Για δημιζε. να συζητήσουμε έχει... λίγο για τη διαπραγματευτική γραμμή. Έχει λοιπόν και στο χρέο. Δεν οι αγορέ θεωρούν, προεξοφλούν, ναι. ότι σε μια οικονομία που έχει δημόσια και ιδιωτικά χρέη γιγάντια σε όλο τον κόσμο, μπαίνουμε σε μια φάση διευθεντήσεων και κουρεμάτων. Άμεσων, έμεσων, παραέμεσων, δεν ξέρω να Έχει λοιπόν τι αγορέ και σε αυτό το θέμα μαζί σου αλλά με φρόνηση, με ευφυα, όχι τυφλά. Το τρίτο που έχει, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Λένε οι ίδιες οι αγορέ πια, αλλά εδώ τρελαίνεσαι, ε. γι' αυτό δεν είναι τα σχήματα τα ακαδημαϊκά. Βγαίνει η Γέλεν τη ΦΕΔ, τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, και λέει ότι αυτό που όλοι το ξέρουμε, ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ ανισότητα που είναι εναντίον τη ανάπτυξη. Εάν μειώσουμε τα επίπεδα ανισότητα, αυτό είναι αναπτυξιακό. Άρα λοιπόν, Τσίπρα. Έχει στην πλάτη σου τον αέρα. Μην τρώγεσαι μέσα χλαμάρε να πούμε. Και ιδεολογισμού και με μικρόκοσμου κομματικού και λοιπά να ρίξαμε τα νερά. <laughs> Πάμε λοιπόν στο χρέο. Έτσι, πώ ξεκινά το χρέο. Λε, προ... η πολιτική είναι προτεραιότητε, προτεραιότητε, προτεραιότητε. Ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα. Κάτσε κάτω, ρε παιδί μου, παιδί, είσαι από το νερό. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα που έχουμε. Πά στο χρέο. Έτσι, στη διευθέτηση του χρέου. <χεισόμυτα νερά> Έλε, μια χαρά, Λέσαι, μια χαρά. Μια χαρά να... Σήμερα τι θα κεράσω του ανθρώπου Στο Αγίου Δημητρίου, ντρέπαμε που λέμε ότι Μα λέω, ήδη έφερε απ' έξω. Αντί να δώσω στο κάθε ακροατή μια αραγή και ένα ωραίο μεζέ, τέλο πάντων. Λοιπόν, πάρ το χρέο. Πού ξεκινά το χρέο, τη διευθέτηση του χρέου. Δεν λε θεωρίε κομματικού μικρόκοσμου. Το πρώτο mm -hmm. είναι το επιτόκιο. Mm -hmm. Θε πολύ χαμηλό επιτόκιο. Mm -hmm. Και σταθερό. Διότι mm -hmm. θα αυξηθούν αύριο μεθαύριο τα επιτόκια και τρελάθηκε, τέρμα. Το δεύτερο που θες είναι υψηλό ρυθμό ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι το πάνε, έτσι, στη διαχείριση του χρέου. Θες υψηλό ρυθμό ανάπτυξη. Εκεί θα πατήσει. Θα σου πω γιατί. Και τρίτον θα του πει, φίλε, θέλω πρωτογενά, πρωτογενή πλεονάσμα, τα οποία εγώ αν μπορώ να του δω. Όχι μου βάλεις στο μεσοπρόθεσμο, στη βλακία 4% και 5% πρωτογενέ πλεονάσμα. Πώ θα το βγάλω εγώ με ύφεση. Θέλω, ανάλογα με την πορεία τη ανάπτυξή μου, 1% πρωτογενέ πλεονάσμα. Τόσο μπορώ. Από 1 έω 2 μπορώ να σου δώσω. Από εκεί και πέρα κρατάς την ατζέντα σου και το άμεσο κούρεμα της ονομασίας αξία, αξίας, διότι δεν ξέρει πώ θα πάνε τα πράγματα. Έτσι. Και θέλω να ξέρετε τη διαχείριση του χρέους, δεν είναι μονόπρακτο έργο. Εάν πας, τη δηλευταία λέξη που τη βλέπω Ο με πέντε, πιέζεις, είναι. εάν πας με τσίχιαν game, ξέρεις τι είναι το τσίχιαν Ε; το παιγνίλι της κότας, το ξέρεις. Δηλαδή <laughs> είναι ένα αμάξι που έρχεται από απέναντι με τρομερή ταχύτητα, στην ίδια ευθεία με σένα. Τρέχει εσύ στην ίδια ευθεία, πατά γκάζεσαι, γκάζει κι αυτό και, και λε ελπίζει ότι ο άλλο είναι κότα ή θα στρίψει τελευταία στιγμή. Αυτό μπορεί να το κάνει όταν διαχειρίζει δικά σου λεφτά αλλά δε, ή ξέρω εγώ θε να εντυπωσιάζει μια κοπέλα αλλά δεν μπορεί να το κάνει όταν διαχειρίζει ξένα λεφτά δηλαδή είσαι fund manager ξέρω εγώ ή είσαι πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει εδώ τσικιανγκέι, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Δηλαδή, μην Φε... μοιραία κουβέντα θέλω, θέλω να πω. Θέλω να πω, δεν είναι μονοπρακτό έργο. Δεν είναι μονοπρακτό. Ή... Ναι, θα έχει μια διαδικασία μεγάλη. Στη σύνοδο... Θα έχουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο κούρεμα ακόμα. Είδαμε πέντε χώρε να κάνουν αντάρτικο στη Σύνοδο για του προπολογισμού ναι. για τη λιτότητα. Που σημαίνει τι, ότι το πρόβλημα δεν είναι πια δικό μα, αφορά του πάντε. Δεν είναι λοιπόν χωριστό ζήτημα. Ακόμα και το ακραίο, το πιο ακραίο σενάριο. Η διάλυση του ευρώ. Δεν είναι ελληνικό ζήτημα αυτό. Mm -hmm. Αυτό δεν το λύσει, Ιρέα, δεν είσαι τίποτα. Δεν μπορεί να το λύσει ή τέλο πάντων κάτι σοβαρό γύρω από αυτό, το ακραίο λέμε. Το πιο με, τρελό απ' όλα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να μα πει μια ιστορία με το Μίκη και να το ευχηθούμε με αυτό. Αμερικό. Επειδή νομίζω ακροτήσει ότι το λέμε επειδή άρσω πρωτό. Το είχαμε πει ότι είχαμε, είχαμε μια πληρώνα ιστορία. Ενός το είχαμε συναννοηθεί. Το είχαμε την προγραμματισμό. Παρά φαντάζομαι ότι πέντε μήκο πυγα στο διατρικό κιλά. Είναι γιορήση, μια χαρά στο Λαυρία. Εγώ έπαιρτω. Τρει διπλέ προσκλήσει για όλου εσά, του φίλου του ΜΜΙ Ανδρουλάκη. Προσφορά βεβαίω από το ΜΜΙ για την παράσταση BAM. Τηλεφωνείτε τώρα στο 212-212-48-00 και διεκδικείτε τρει διπλές προσκλήσει για την παράσταση BAM το ερχόμενο Σάββατο. Η παράσταση, την παράσταση σκηνοθετεί ο Νικόλας Ανδρουλάκης Έχει γράψει και το σενάριο στο θέατρο Καρτέλ, στον τεχνοχώρο Καρτέλ. Θα ειδοποιήσουμε βεβαίω του νικητέ ακριβώ πού θα πάνε, τι ώρα κτλ μη τι θα μας κεράσει σήμερα, μας κάνεις ένα τραπέζι λαϊκό όμω. για τη γιορτήση. Εγώ θα πάω τώρα, κατά σύμπτωση με γροσούς γάμο. θα πάω εκεί που γίνανε πλημμύρε. Γιατί είναι κάτι κριτική, ένας χασάπης κριτικό και μαζεύουν κάποιοι δημήτριδες και είναι τερρεφενέ. Και μου λένε, τι θα ψήσεις εσύ. Και έχω ετοιμάσει ένα ωραίο μαγειρευτό που και στο Μίκη. Ναι, Απλό φαΐ. Θα σου πω, εσύ το θε με κρέα ή με παστό μπακαλιάρο αυτό που θα ψήσω. Ε, σήμερα που είναι γιορτή και είναι και Κυριακή με κρέα. Ε, έτσι και στι ελιέ το κάνω όταν μαζεύουμε τι ελιέ δεν θέλει να φιλέψει του ανθρώπου. Διότι ε, τότε ε. δεν μαζεύαμε τι ελιέ με Αλβανού και Πακιστάνου. Τι μαζεύαμε ρε, όλοι μαζί αλληλεγγύη. Τη μια τη δικιά μου, τη μια τη δικιά σου, έτσι. Ε. Ε. Κοπερατίβε που λέμε, συνεργάτικε όλοι μαζί και έπρεπε, ε, τουλάχιστον δηλαδή την Κυριακή να βάλει σε λίγο κρέα μέσα. Θα σα κάνω λοιπόν ένα φαΐ, το οποίο θα λίγο κρέα για του φτωχ Λοιπόν, τσιγαρίζει και κόβει κομματάκια κρέα. Λίγο. Το τσιγαρίζει, α πούμε. Βάζει ντομάτα. Το αφήνει να πάρει μια βράση. Από βραδύ όμω έχει βάλει τα ρεβίθια στο νερό. Από ναι. βραδύ. Και βάζει τα ρεβίθια μέσα. Και τα αφήνει να ψυχθούνε. Να γίνει λουκούμε. Και πάρει κατώ το τσι Χαμηλή φωτιά να γίνει το ρεβίθι λουκούμε με κρέα. Αυτό μπορεί να στο ψίσω ανάποδα με παστό μπακαλιάρο. Αλλά σήμερα επειδή είναι το Αγίου Δημητρίου, θα το ψήσουμε με κρέα. Λοιπόν, αυτό τραβάει πολύ κρασί, δεν, ούτε το στομάχι σου πειράζει, πολύ ραγί, οτιδήποτε. Γιατί ανοίγουν και τα βαρέλια τέτοιε μέρε στην Κρήτη. Αυτό είναι λοιπόν ένα φαϊ λαϊκό, διότι βάζει λίγο κρέα στο πιάτο, για τη μυρωδιά που λέμε και πολλά ρεβίδια. Και μπορεί να φάει ο φτωχό ο κόσμο, οι μαζόχτρε που λέμε, να πω και μια μαντινάδια τι μαζόχτρε που μαζεύουν έτσι, ε, ε, αυτό το λέω όταν ακού διαφθορά και λοιπά, και ελιά και τέτοια, λέω εγώ, λιόφιτο δεν αγόρασε. Μαζόχτρα, δεν εμπίκε. Ήθελα και να κάτεχα το λάδι. Πού το βρήκε. <laughs> <laughs> λοιπόν, τώρα, Ρεσί, <χωρώ> δεν, δεν σου πάρει να βάλει στο μήκη το βιβλίο μυρολόι τη βρωχή. Βάλτε, βάλτε από κάτω να πέσει. Έχει το μυαλό στα ποδοσφαιρικά. Είναι γιο στα αρκούδια, είναι ποδοσφαιρομανή, δεν έχει το μυαλό στο ντέρμπι. <laughs> Ρεσί, σου λέω, βάλτε το τέρμπι. Βάλτε να ακούγεται από κάτω. Βάλτε το κουμπίθικό τη, να ακουστε τώρα. Το βάλω, το βάλω. Ακούγεται. Ναι, ναι. Βράδυ Κυριακής Που γυρίζεις Μονάχος Ούτε πόρτα Να μπεις Πέτρα να σταθείς Λοιπόν Ήθελα αυτή την ιστορία του δραγούν να σας πω ε. Δεν περίμενα ότι ο στα θα αρρωστήσει Έχει πέσει Χούντα Εγώ είμαι 23 χρονών ο Μίκη στα διπλά μου χρόνια και, και πάμε να μιλήσουμε στην πλατεία Γεωργίου τη Πάτρα, οι δυο μα. Όπω πάντα ήμουν συνοδηγό, ξέρω στη θέση του συνοδηγού. Από εδώ μέχρι, τη, μέχρι του Βαρντογιάννη τα πετρέλα ο Μίκης, πολιτικά, τα γνωστά, η αντίσταση, το κόμμα, η Σοβιετική Ένωση, το Στάλιγκραντ, η δικτατορία, το Κουκουέ, το Κουκουέ εσωτερικού, το ΠΑΜ, όλα αυτά τα παραλίρημα πολιτικό του Μίκη. Όταν φτάνουμε στα πετρέλια κατεβαίνει να αναπνεύσει η Λικήτα τι έργο, άριστο το τεχνικό έργο τέχνης Του φάνηκε το πιο ωραίο μοντέρνα, φουτουριστικό έργο τέχνης Α πούμε και κοίταζε τα δηληστήριο. Μετά από την Κόρινθο, μετά τραγουδούσαμε. Α πούμε όλα τα τραγούδια μπορεί να φανταστεί. Εγώ είμαι μιμητή στον ποιθικό τη, να έχει υπόψη. Ναι, μια απομίμηση στον ποιθικό τη, υψηλή ποιότητα όμω απομίμηση. Μια που τραγουδούσαμε, μετά άρχισε δηλαδή με δηλαδή σα εποχή, μήκη με πλημμ Έσπασαν τα ρέματα που κατεβαίναν από ψηλά από τα βουνά μέσα από το δρόμο. Και όπω άρεσε να ψηλό βρέχει, σιγά σιγά ο Μίκης έπεσε σε μεγάλη μελαγχολία. Όπου την έχει αυτή τη μελαγχολία ο Μίκης. δεν το ξέρετε. Στον βλέπετε τον ορμητικό Μίκη, ε? αλλά ο Μίκη έχει πολλέ διαστάσει. Νη συν τρία διαστάσει, όπου το νι μεγαλύτερο του τρία είναι υπερσφαίρα στα μαθηματικά ο ψηλός ο κόσμο ξέρει μία-δύο διαστάσει του, αλλά έχει χιλιάδε, εκατομμύρια διαστάσει ο Μίκη. Ο ίδιο, επειδή αποκτά οπαδού καινούριου κάθε φορά διαφορετικών ηλικιών, τώρα με, το, με την κρίση, τη χρεοκοπία, την τρόικα, ξέρω εγώ, αγανάκτηση κτλ. Έχει καινούριου οπαδού που ήταν και από εθνικιστική πλευρά δεξιά κτλ. Έτσι λοιπόν, μια μέρα λέω εγώ, λέω το οικόσιμο του Μίκη είναι ο τράγο τη οικογενειακή. Το κεφάλι ενό τράγου. Ο Μίκη το λέει αυτό τώρα. Λέει, αν ήμουν λέει ευγενή, θα είχαν. Το κεφάλι ενό τράγου. Όπω το ένα κέρατο οικογένειά του, παλιά χανιότικη οικογένεια, καπετανέων. Στο ένα, στο ένα κερατό θα κρεμάσω μία λίρα και στο άλλο να του ντουφέκι ε? αυτό είναι ο Μητσοτράγος δηλαδή βάχος ας πούμε ο τελευταίος διόνυσος ε? διόνυσιακή προσωπικότητα δεν είναι αυτό που νομίζετε είναι χίλιε διαστάσεις τώρα θα σας δώσω μία διάσταση από όλες πέφτει σε μελαγχολία ο Μίκης ξέρω ότι μέσα του έχει του Τάσου Λιβαδίτη το τραγούδι Μη ρολόι της βροχής προσπαθεί να πιάσει το ρυθμό δεν του έρχεται Όσο βρέχει πιο πολύ, τούρχεται α πούμε και λοιπά. Όπω όμω προχωρεί το αυτοκίνητο, μέσα στη σιωπή, ξαφνικά αφήνουν τα ρέματα σπάνω από εδώ, σπάνω από εκεί. Έχουν πλησιάσει στο Κιάτο από τα βουνά πάνω τη Αχαία. Κατεβαίνουν τα ποτάμια, δεν μπορεί να προχωρήσει το αυτοκίνητο. Μεγάλε καταστροφέ γίνανε τότε, 1974. Μεγάλη καταστροφή. Οπότε σταματούμε σε, μια ασφαλή, σε ένα ασφαλέ σημείο και ο Μήκη αμήλυτο, καταθλιπτικό, στο τέλο βγάζει ένα μπακέτο τσιγάρα άσο. Ε, Χωρί φίλτρο που κάπινζε τότε και γράφει το βασικό μοτίβο του Μηρολόι βροχή, Άγιε, που γυρίζει μονάχο του Τάσου Λιβαδίτη, του κοινού μα αγαπημένου φίλου Μακαρίτη, βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Ξαφνικά, αφού το γράφει μετά, μένει λίγο αμύλτος και γυρίζει επιθετικά προς εμένα με αυτό το περιπεκτικό πανούργο μεταξύ σοβαρού και αστείο ύφο, αλλά πολύ αυστηρά και μου λέει Ρεσί. Τώρα το σκέφτηκα, λέει. Αν πεθάνω, εσένα θα βάλουν να γράψει το λόγο. Σα ξέρω, εσά, του κουκουέδε. Θα σε βάλουν και θα λε, ναι, μεν, ιστορική, προσέφερε, αλλά ωστόσο. <laughs> <laughs> Αυτά, γιατί ξέρω, μήνυσε αυτό το φθόνο που υπάρχει στην αριστερά. Στην αριστερά υπάρχει τόσο φθόνο, που δεν υπάρχει ούτε στη Χρυσή Αυγή. Ή ντρέπαμε που το λέω, είναι, γιατί είναι θρησκευτικό χώρο. Έχει βγάζει φθόνο. Θέλουν να αγαπούν όλη την ανθρωπότητα, αλλά τον σύντροφό του δίπλα δεν τον χωνεύουν ούτε να τον δουν στα μάτια. Ο Μήκη το έξερε αυτό και μου λέει τώρα θα πει το λόγο που θα βγάλει. Τώρα εδώ και τώρα θα πει το λόγο που θα γράψει, διότι εσένα θα βάλει να τον γράψει το λόγο. Του λέει και εγώ ξάπλωσε του λόγου. Ξάπλωσε. Και πατάει και τότε ένα κάθισμα σε ένα βόλβο το οποίο έπεφτε πίσω. Και ξαπλώνει ο Μήκη, πετιέμαι εγώ έξω μέσα στη βροχέγυνα βουρίδη και λοιπά και κόβω κουμαριέ με πάνω κόκκινα, σκίνου με κόκκινα, δάφνε, τα τεινάζω καλά και τα απλώνω πάνω του. Τα πλώνω πάνω και βγάζω τον νεότερο λόγο που έχω βγάλει στη ζωή μου. Έκλεγα, έλεγα ποιοί ε, σκέψου τι είναι πούμε και συναλύπη, να έρθει το να συναλύπη του Ρίτσου, ξέρω εγώ, του φίλου, την αντίσταση, όλε τι διαστάσει του Μίκη, να τραγουδώ κιόλα, να κλαίω, ένα πράγμα. Όσοι για να ξανακάνω δεν πρόκειται να πω τέτοιο λόγο στη ζωή μου. Ο Μίκη σιγά σιγά κυτρύνει, είχε απόλυτη κινησία. Τίποτα δεν γκουνιότανε καθόλου. Παίρναγε ώρα, εγώ συνέχιζα να μιλώ, ο Μίκης Ακίνητος, Παναγία μου λέω, τι έπαθα ρε σύ του λέω ψηλέ, ξύπνα ρε του λέω, είχε κοιμηθεί, νεκροφάνια, ξύπνα α, μο, του λέω, ξύ... <laughs> <laughs> τίποτα αυτός μετά πολλά, α, ναι, σηκώθηκε πάνω και, ας ήταν μια καταπληκτική βραδιά, το βράδυ πέταγε, μίλησα στην πλατεία Γεωργίου ο λαός, γεμάτο είχε πέσει χούντα κλπ. από εκεί που είναι το, το τέχνησε, πώ το λένε, τέχνη και τεχνών, πώ <στιστά> <στά> στην Πάτρα, στη Μεγάλη Πλατεία. Πέταγε ο Μίκη το βράδυ ή ένα γλέντι στα ψηλά αλόνια που είχαν έρθει όλοι οι παλίλα, μπράκιδε και νέοι. Ένα φοβερό γλέντι. Σα έδωσα λοιπόν τώρα έτσι μια από τι χιλιάδε διαστάσει του Μίκη Θοδεράκη, του τελευταίου διόνισου, ο οποίο έχει και αυτέ, κατεβαίνει κατά καιρού στον κάτω κόσμο. Ε? Και επικοινωνεί με τα φαντάσματα, μην ξέρετε να σου έδινε γράψει δρόμου του Αρχάγγελο. Έχει κατέβει κάτω σαν τον Οδυσσέα νεκία, αφήνει τι έχει νεκείε. Δηλαδή, κατεβαίνει, μιλή με τον Ζαχαριάδη, με τον Λένινγκ, ξέρω εγώ, με τον Άρη Βελουχιώτη, με τον Μάνο Χατζηδάκη τώρα. Λοιπόν, τι, σα μαγείρεψα κιόλα. Μα μαγείρεψε, μα ταξίδεψε. Αυτή φορά θα σας κάνω μπακαλιάρο πάνε. παστό με ρεβίθια να μαζεύετε τι Έλληνε. Δεν μα ακούνε στην επαρχία τώρα. Μα πώς... ακούνε, πώ δεν μα ακούν. ακούνε. Έχουμε αναμεταδότε παντού. Έχιστε. Και μέσα του διαδικτύου βέβαια. Ναι, να πιούμε έτσι τότε μια ρακή στου Θεσσαλονικιού. Η οποία είναι άτυχη πόλη, όπω λέει ο Πετρόπουλο ο Ηλία. Τι, τι να περιμένει, τι προκοπεί να δει μια πόλη που η κριτική πολιτοφυλλοκή κρατούσε την τάξη και οι υπάλληλοι έγιναν η Πελοποννήσι. Να έχει <Κι> σαν μπήκαμε στη Θεσσαλονίκη, <Κι> ναι. αυτό θα να πει ο Ηλίας ο Πετρόπουλο. Μακαρίτησε αυτό πλέον. Χαιρετισμού και χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, από χρόνια πολλά στι Δημήτρηδε, σε όλου μα να πούμε. Χρόνια πολλά, να σε πολλά, Μίμητρη. Και θα πάω τώρα στο ήλιον. Γιατί έχω φίλου εκεί πολλού και θα πιούμε τη ραγί. Κανονικά έπρεπε να φέρει τον Πάνο, τον Σαββόπουλο που κάνει το εκπομπή στον το άλλο Δεν κάνει τα ρεμπέτα. Για να δείτε που λέτε που μπαζώσαν τα αρέματα και τα αυτά. Και όταν δεν ήταν μπαζωμένα τα ίδια γινόταν. Διότι ο Μάρκο Λαμβακάρη έγραψε τα ρότερα του τραγούδια για τι πλημμύρε στην Αττική που πνιγόντουσαν οι άνθρωποι. Οι γυναίκε, οι ζουντοχείρε, οι Δηλαδή φανταστείτε, προπολεμικά, ε, πριν την κατοχή. Το έγραψε αυτό για το. Για το περιστέρι που πνίγει και μια γυναίκα όμορφη κλπ. Πάλι καλά μην δεν πνιγήκαμε φέτος. Περισσότερος με εμείς και στην ερχόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως για δέλτιο ειδήσεων με τον Νικόλα Καμακάρη.